Εσύ. Εγώ ναι ο ίδιος Δεν μου λες κάτι ακούστηκε χθε ότι πιάσανε το πακατσέλο του Μπεριζέλου το... το πεθέρο Δεν, δεν είπες τίποτα, σημαίνω σχολείασαι καθόλου Δεν το άκουσα καν Ναι έτσι άκουσα Αλλά για να μην το χαλάσω ε, Το είχαμε μάθει ναι. Αλλά έπεσε γραμμή να μην το μεταδώσουμε Α, Μην έτσι. το χαλάσω Αμαρτία είναι Τα συμφέροντα ξέρει. δεν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 Να και μιλάει για τον άξιο σαμαρά. Με συγχωρηώ, Έτσι... δεν ακούω και να βίχνε τα ξημερώματα. Είπαμε. Ναι, εντάξει, δεν λοιπόν, πρέπει να τον ακούσει τον τύπο τι λέει, Θέλω να το κάνει όπως έχει κάνει τον άλλο Τον κύρι Βασίλη. Υπά... Τι θα κάνουν του κύριο Βασίλη αν την Ελλάδα διάσημους Πάσει καλά και σήμερα με τα μυαλά σου. σε παρακαλώ. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Το παρδαλό κατσίκι όταν είτε... στη μόδα ο... τα σκοτωμένα χρώματα ε. συνεχίζει ε. να γελάει. Καλύτε. Ή άμα το σκοτώσει τα χρώματα του γύρουν τα σκοτωμένα. Εμένα δεν με απασχολεί οτι Μέρκελ, οτι οσαμαράς, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Σαμαρά, ούτε ο Ανθρωπίνο. Καλά που μου το είπε. Εμένα με απασχολεί και άλλο, φίλε μου. Τι. Τράμα του Παλλούρδου. Λίγο το έχει. Δηλαδή. Ε, μα βγάλανε στα μανταλάκια όλο το καλοκαίρι. <σχελίδι> στα ταμπλόγ τα τη εφημερίδα γίναμε ρεζίλοι με του χωρισμού μα. Και τώρα πήγε και την άρπαξε ο άλλο, ο χλεχλέ. Έχασα το κορίτσι μου. Πήρε το τουρισμό, πήρε τα πάντα. Ποιο τουρισμό πήρε. Αυτή η οικογένεια δηλαδή πήρε και τη γυναίκα. Είμαι έξαλλο, σου λέω. Θα γυρί με κελιό. Θα περπατήσουμε πλάτη. Τι πλάτη με τα πιστόλια ντάμα Θα τον φάω λάχανο τον ε, κριτικό Και τη γάλα του με λιγαλά Μπορεί Έτσι σε γουστάρο. Mm. Έτσι Έλα ένα αποστολέρα Έλα Τι είναι η κούκλα Καλά Τελικά ρεσίλει ξεριστή Όλοι οι υπόλοιποι άντρες Πρέπει να γυνάμε όχι με φούστες Ξεβράκωτη. Γιατί όταν βλέπω τον Ψινάκη μέχρι στιγμής ας πούμε όπως φαίνεται να κάνει αυτές τις κινήσεις νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να γυρνάμε ξεβράκωτοι. Και δεύτερον Ψινάκης Φορπρέζιτεν του προτείνω να κάνει κόμμα και όποιος γίνει από την κυβέρνηση και λέει ξέρεις κάποια παπλιά ο να βάλεις το σκάσε σε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 Μας λέει κανείς τίποτα εμάς. Παίρνουμε χαμπάρι. Βέβαια. Θα αντέξει ο Έλληνας. Αντέχει και άλλη υποδούλωση. Πάει και πιο πάτο. Περιμέναμε ένα θερμό Σεπτέμβρη, και από ό,τι βλέπω θα περιμένουμε καμιά χιλιετία να αυτός ο θερμό Σεπτέμβρη. Είναι που βγαλε εκείνες τις βροχούλες μωρέ. Θα έχει βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ έξω αλλά έκανε βροχούλες και δεν. Δεν ευνόησε ο καιρό για επανάσταση. Ναι. Ε, γεια σα, παρακαλώ. Ο κύριο Μπαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Δεν μου λε, σε παρακαλώ. Και λέει λέω και κύριο, βέβαια. Και ρίχνει και λιβάνι σου λείπει. Δεν μου λε, σε παρακαλώ. Μου είπε η Μαργαρίτα και η Άννα ότι ξενίκεσαι στο σπίτι, εντάξει. Εσύ δεν είσαι η μαμά του Κώστα. Ποια? Η μαμά του Κώστα. Ο, ό, όχι, δεν έχω Κώστα. Η γιαγιά του Δημητράκη, μήπω. Ορίστε. Δεν αφήνει αυτά. Η μαμά του Κώστα είσαι. Σε γνώρισε τη φωνή. Όχι, είμαι, είμαι τη Μαργαρίτα και τη Άννα στο σπίτι. Αλήθεια. Ναι, γιατί δεν μου άρεσε με από το μάτι, έτσι πώ το βλέπα. Και γιατί πήρε το θερμοσύφωνα. Τι θα το κάνω παιδί μου το θερμοσύμφωνα, να αφήσω μέσα. Χρειαζόμαι να πισταριά. Τι λεβρε άνθρωπε του θέλω. Τι λέω βρέ άνθρωπο του Θεού. τον έκοψα στη τι, μέση. Έχει, και βολευτέκαν δύο οικογένειε πισταριά. Αρνί ολόκληρο χωρά. Δύο, μην πω έτσι. Δεν μου λε, οι βρίσκει οι καινούριε βρίσκουν κανένα τα κορίτσια, γιατί τι πήρε. Τη μανιέρα και του νικητά. Γιατί απέναντι. Γιατί ήθελα να ακούω την ώρα που ψήνω το αρνί και ραδιόφωνο και δεν είχα μπαταρίες και πήρα τις μπαταρίες από τις βρύσες λοιπόν τις μπαταρίες αυτές για να τις βάλω στο ραδιόφωνο Να ακούω Δεν καταλαβαίνει τι σου λέω. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνει σου λέω εγώ πώ θα ψηθεί το αρνί αν δεν ακούς ραδιόφωνο. Αυτό τον καιρό, αυτού του καιρού του δύσκολου, τα παιδιά τα χωριά θέλανε να πάρουν ένα ενίκιο. Ήθελε να φύγει, καλά έκανε και έφυγε. Όμω θερμοσύφωνα πήρε, μπαταρίε πήρε. Δεν λε που δεν πήρα και τηχέστρα. Γιατί ψήνει το αρνί, θες και ένα σκαμνάκι. Καλέ, καλέ Χριστούλη, μου τι άνθρωπο είσαι εσύ. Καλέ, ε, εσύ είσαι από οικογένεια. Ναι, τζάκι.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 Να προσφέρουν τι απαραίτητε υπηρεσίε να τα πληρώσω είναι και μιλάω τώρα. Θα τι κεράσω και ποτό κεράσει. Πε Όχι, να μην κεράσεις τίποτα. Κεράσει ποτό, κάνει κορό. Να αρθείς να, να του δώσει λίγα, λίγα τα χρήματα γιατί και οι δύο έχουν μεγάλη ανάγκη. Τι ανάγκη έχουνε, μωρέα, αφού έχουν η μία την άλλη. Να αγκαλιαστούν, να ζεσταθούν. Που θέλουν και θερμοσύμφωνα, τα τσόκαρα. Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί δεν μιλάω με άνθρωπο, μου φαίνεται. Λυ... Α, αυτό είναι προσβολή. Μεγάλη προσβολή. Ε, τι, ε, τι, να μην σε προσβάλλω. Να σου πω για να σε ενημερώσω, για τα παλιά. Τελικά ο άδονη ο γιοριά μα έκανε χειρού και μένα και τον κόσμο. ο γιοριά τη. ο άδειο που μα στο γραφείο του θυμάσαι, Έλα που δε θυμάστε. Είναι αυτά που λε, μου έτσι. Ξέρω εγώ τι για, λέω. Για, γιατί ξέρει από τη συζήτηση. Εκτό κανεί γιαγιά του δημιτράγη και σε μπερδεύω. Αυτά που μου λε τώρα ναι. είναι βλακίε. Ενώ αυτά που Έλω, μου λέσει, η τι είναι διάσυνταδες, διάσυνταδες, διάσυνταδες, με συνατίζει τώρα. Να βοηθήσει τα κορίτσια. Που θέλανε το θερμοσύφωνα. Να δουλέψει να βγάλω καινούριο θερμοσύμφωνα. Πώ θα ψήνω εγώ ταρνώ. Δεν λε που δεν πήρα και του να του κάνω κούτσουρα για να ανάψουν το Σύμφωνα να κάνω το μπαρμπεκιού. Για να πέτε ήταν δική σου, χαλάλη σου. Δική μου ήταν. Νομίζετε ήταν δική μου. Του είχα πάρει από το προηγούμενο σπίτι που νοικιαζα. Πέρνω από κάθε σπίτι κάτι, το έχω σύστημα. Όχι σύστημα. Ναι, ναι, ναι. να ξέρα. Τι είπε. Και να πάω όπου και να νοικιάζει. Να ξέρανε τι άνθρωπο είσαι. Να ξέρανε τι άνθρωπο είσαι. Διαμάτι. Διαμάτι. Τώρα δεν πρέπει να πω βρώμικα κουβέντα. Θα πει βρώμικα κουβέντα. Βά και φιλοτιμηθεί. Και πα σε και του δώσει κανένα φράγκο. Δώσου τα πίσω τα πράγματα, βρε άνθρωπε. Ποια πράγματα θα του δώσω, παιδί Με έχει κοπεί ήδη ο θρεμοσύμφωνα στη μέση. Ε? Έχω βάλει ποδαράκια. Α Α Α και στον Κώστα, το γιο σου. Θα συγκλονιστεί και αυτό. Καλά, καλά. Που δεν ήθελε να δει στον άνθρωπο να γίνουμε χειρούργοι. Τέλο πάντων, τον έψησε. Στο βραχή σου τον έχει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και εγώ, άντε, χάρηκα, τα είπαμε τώρα πάλι. Θα σκάσουν τα κορίτσια. Να σκάσουν, Σας... να σκασμένε. Κατάλαβα τι άνθρωπο είσαι. Άντε, Ποτέ άλλο, γιατί θα στεναχωρεθείς και δεν πρέπει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια τώρα που έφυγα, εγώ τι κάνουν μόνες τους με στο σαλόνι τους Προσπαθούν να ξαναβάλουν πάλι βρύσε, θερμοσύμφωνα και να βρουν να νοικιάσουν κανέναν άλλον. Τι βάζουν τη βρύση τα κορίτσια, καλά κατάλαβα. Γιατί οι μπαταρίε είναι Εξαρτάται αν πάρεις αλκαλικές ή όχι. Καλά, εσύ, είσαι παλαβό. Άντε, άντε, άντε. άντε. <ΣΣ> λέω ρε παιδάκι μου. Πού είσαι, ρε μανίτσα. Πού ρε θα κάνουμε αίτηση. Θα πάμε να παίω στον τζόκερ, ρε τώρα που σε βιαθά. Α, να πας, να πας. <συλίως> Και ξέρει, ε, θα κερδίσεις. Ναι. <συλίως> τουλάχιστον ένα εκατομμύριο, τουλάχιστον, ε. <συλίως> δηλαδή, το εκατομμύριο το έχεις στην τσέπη. Πάμε για παραπάνω. <συλίως> Τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Το ότι τσιμπάει ακόμα κόσμο με αυτά, πολύ μ' αρέσει. Εσύ, εσύ, εσύ, να σου πω. Πόσα ταλέντα έχει χάσει τώρα με τι μαγικέ που κάνετε με το τηλέφωνο. Τι, πόσα. Τι πόσα ρε, μαγικά. Κάνει να απαντήσει, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Τρώσει όλη την μπαταρία του κινητού για να πάρει ένα γαμμό τηλέφωνο. Αφού μιλάω με άλλου, τι να κάνω. Ναι, αλλά και στο Σκάι μιλάει με άλλου. Αλλά στο τέταρτο τηλέφωνο το σύγχωνε. Εκεί πέρα τι ζώδιο είσαι. Με άλλο. Ξέρω εγώ είναι κάποια ζώδια που κρυνιάζεται συνέχεια Τι ζώδιο είσαι <ΣΣ> Εγώ και Με έψιλον ε Ξέρω <ΣΣ> τον εαυτούλη σου πάνω απ' όλα <ΣΣ> Ε βέβαια σε <ΣΣ> δεν σε νοιάζει <ΣΣ> που μιλάγαμε τον άλλο Σε νοιάζει <ΣΣ> να μιλήσεις εσύ Επειδή υπόθηκαν πολλά χθε, κύριε Γεωργιάδη, για τη δήλωση αυτή, το ξέρετε, έτσι. <σχυλίως> Εσεί πόσα λεφτά είχατε στην τράπεζα. Συγγνώμη που το κάνω ε, αυτό. Δε δε δε επειδή κατα, επειδή καταθέτεται και πόσε νέε σχέσει, οπότε ε, εσύ εσύ είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν <σχυλίως> τα κρύβω ποτέ εγώ. 30.000 ευρώ εγώ. Αποστολέ. Έλα. Αποστολέ μου, πριν από λίγο άκουσα ότι ο κύριο Γεωργιάδη έχει 30.000 ευρώ την πάντα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δει, θα με στηρίξει ο σταθμό. τα έχει, τώρα μην τα έχει κλειστά. Άκου να δει, θα του μαζέψουμε, θα κάνω μια καμπάνια με τη στήριξη του Real, να μαζέψω 40.000. Δεν ευρώνω να το βγάλω και δύο ισιτήρια να πάρει και την βούλτα ψημαζεί. Να παίξω να γυρίσω. Σωστό. Προτίσω να είναι με τη luck με δύο αγκυλοτούς να βρως και να πάει στη μέρκελ. Θα βγάλεις και ισιτήριο επιστροφής ή να μην ρωτάω καν. Όχι, μόνο πήγαινε.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 Είπε βέβαια πάρα για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έπιανε η γραμμή. Δεν θυμάμαι. Για τι παροχέ. Λοιπόν, πρόσεξε να δει. Παρά και σπίτι και ο άλλο ο καλαμούκι. Η Δούρου στην περιφέρεια έχει την Αττική Οδό. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Τι θα κάνει, οι μειώσει έρχονται στην Αττική Οδό. Έλα, δεν τα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει λοιπόν, και κρυφή ατζέντα. Περιμένουμε να Υπάρχουν και άλλα 30 καλά που δεν μας τα Έλα. Η <laughs> Αττική Οδό από 2,80. 80 λεπτά θα το πάει η Ρένα Ιδούρου. Βέβαια, λοιπόν. θα φτιάξει το γηπεδάκι στην Άκη, θα μα χρεώσει από εκεί, δεν κα... γ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 Ότι μπορεί να μην προλάβει να τα κάνει ε, κάποια. Εάν δεν κάνει τα βασικά που είναι για τον κόσμο. Τα βασικά, ναι. Τα βασικά. Μετά θα αλλάξει ας δεν Τα Αζέτα. Ξέρω, θα πείτε. <σίλει> τουλάχιστον έκανε τα βασικά. Τι δικαιολογίε ξέρω από τώρα. Άστο αυτό. Ε, το αν... περιμένουμε στη γωνία, θέλω να πείτε. Εάν δεν κάνει τα βασικά που είναι για τον κόσμο, δεν μιλάω για μένα τον ταξιτζή. Τα βασικά που είναι για τον κόσμο, θα φτάσει στο 4%. Θα πάει σπίτι του. Πότε. Θα θυμίσουμε μετά, κουκουέ. Οπότε <σίλει> την έχουμε στη στη γωνία και θα ε. περιμένουμε υπομονετικά 4 χρόνια να του το κερατά. Ah, ο θα τσίπρας... το βάλουμε στι του. Αυτό, αυτό είναι ο προγραμματισμός για τις επόμενες μέρες, να ξέρω, να ετοιμαστώ και εγώ. Ο Τσίπρας άμα κάνει μαζί, θα μπορέσει να κρατηθεί τέσσερα χρόνια. Εδώ δεν κρατίνει και ο Παπανδρέου, που είχε πάρει 40% και έπεσε στο τέσσερα. Εάν δεν κάνει ο Τσίπρας αυτά που λέει, θα φτάσει στο τέσσερα.